Η γιορτή εξελισσόταν. Όμως, κάποιος προσεκτικός παρατηρητής... θα πρόσεχε αμέσως πως ο αυτοκράτορας να σκατάκι... από την αρχή της εκδήλωσης... κοίταζε με λάγνο βλέμμα τη Γιωσιμούρα. Δεν ήξερε πως ήταν το φλερ του γιού του. Εξάλλου, είχε μείνει χείρος για παραπάνω από δέκα χρόνια. Η σύζυγος και αυτοκράτηρα... Ντενίση Χαζομούρα... πέθανε από μαχιά. Σε ένα μπουφέ πάρτι, μιας και έπρεπε να φάει σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση, μία κουτσομούρα. Εκείνη όμως άκουσε λάθος και έφαγε την μουρα, την κόρη του διοικητή των σαμουράι Μαλακούρα Κοντολάζο. Ο αστοκράτορας, στη διάρκεια του διαλύματος, είχε φώναξει κρυφά το λουγκραλάκι και τον διέταξε πριν τι επιδείξει να βγει στη σκηνή ο Τάσος Μπουγάδας «And the Boys of the Night» και να αφιερώσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι στη γιοσιμούρα. Ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, ουι, Μετάφραση στα ελληνικά. Κυρίε και Ay Ο Εξοχότατο Να ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay του ay ay Έτσι κι ώρας, boa τάρτι, boa φιέστα. Να είμαστε απόψε στο Σάο Παολο. Δε μπραζί που λέτε δω. Ομπριγάτο. Λες κότσας λέμε. Πάμε το παππού το Τώρα με το διάκρα που παίρνει έγινε και πεδάρι. Μπαμπου, έλα στο παπτό, σε αυτό τα και μη γίνεται σανου. Έλα στον μωρό μου Έλα τον παππού, σαν χιόλα και μη σαλού. Για να περάσω μορφά στα χρόνιακά επόμενα, για χαρίσου δεμπέκα μου Έλα στο στο Σα Μετά τα χειροκροτήματα, οι προσκεκριμένοι σχολήσαν το γεγονό που ήταν πραγματικά πρωτοφανέ ο Νασουσίρο. Τα πήρε στο κρανίο, γιατί διέγνωσε πως ο πατέρας του έκανε τα γλυκά μάτια στην αγαπημένη του. ήξερε βέβαια και τι μουνάκια ήταν. Μετάφραση στα ελληνικά. Δηλαδή, γκομαινάκια. Όχι, δεν μπορεί να Σούτα. Λέμε, Α. Σι για αγουίνα να σου <Nur> Master! Μετάφραση στα ελληνικά. Και τώρα, αγώνα επίδειξη! Μεταξύ του Ιαπωνέζου πρωταθλητή, να σου Με τον Κινέζο! Master! Α! Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή από τον κινέζο προπονητή σε που εξήγησε στου καλεσμένου ότι στην θέση του τραυματία Λάι, θα γονιστεί ο εξάδελφο του, ο ο αγώνας αρχίζει. <drivet> <seventASS sa organizational> <K> <Brother> τσιώ, τσιώ, Ο Νασουσίρο την είχε πατήσει. Στη δίλεπτη διάρκεια της επίδειξης έφαγε το ξύλο τη χρονιά του. Έσπασε τρία δάχτυλα στο αριστερό χέρι και έξι στο δεξί. Τα μάτια του ήταν μπλε και μοραγούσε και από τον πισινό. Του Κινέζου μαχητή, Μπρούσλι, είχε καταφέρει ο Νασουσίρο να του χαλάσει τη χωρίστρα. Ο Λουγκραλάκι διέταξε αμέσω το κινητό ασθενοφόρο να πάρει τον Νασουσύρο για επιδιόρθωση. Η Γιοσιμούρα ανησυχούσε πάρα πολύ για τον ήρωά της ο πατέρας του εν αντιθέσει χαιρότανε γι' αυτό που έπαθε ο γιος του γιατί ήταν επιδικσίας. ο Νασουσίρο επιδιορθώθηκε γρήγορα και βγήκε πάλι στη σκηνή για το τελευταίο happening και ήταν 100% σίγουρος πως θα κέρδιζε την τελευταία εντύπωση είχε κανονίσει να ξηφομαχίσει με τον Γάλλο Ζαν Μωρό εντελώς άσχετος στη σπάθη και στραβούλιακας ο Λουκράλακι, Ανακοινωνή. Όχι, είναι <gülüyor> η απλή. Του είναι η απλή. Του είναι η Μετάφραση στα ελληνικά. Κυρίε Κύριες και αυτοκράτορες. Και τώρα το τελευταίο happening της βραδιάς. Βγείαμε τις Νιώπτο. Ακόμα σε σπάθη. Μεταξύ οι Του Ιάπωνα να σου σήρω. του Γάλλου. <Λιζαν Μωρό> Ξαφνικά ακούστηκε και η φωνή του Γάλλου προπονητή Ζινεντίν Ζητιά, να εξηγεί με τη σειρά του πως επειδή ο Μωρό δεν μπόρεσε να ταξιδέψει ήρθε για τον αγώνα επίδειξης ο ανιψιός του, ο Ζωρό. Ο αγώνας αρχίσε. Ανέχει <Ριζαν> φαφόρ, εκεί Permitable. Aulu, <laughs> <laughs> Ο Νασουσύρο είχε αρχίσει ήδη να σκίζεται από παντού Ο Ζωρο με μια επιδέξια κίνηση Χαράζει ένα τέραστιο ζήτα στο στήθο του Νασουσύρο Με μια δεύτερη, όχι και τόσο επιδέξια κίνηση Προσπάθησε να ξεβρακώσει τον Ιάπωνα Αλλά αστόχησε για λίγα εκατοστά Το σπαθί του Ζωρο έκοψε το δεξί στραγαλάκι Μετάφραση στα ελληνικά Δηλαδή όρχη Του Νασουσύρο και αυτό πετάχτηκε προ το μέρο τη Γιωσιμούρα που είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό από την αγωνία. Το στραγάλι, μετά από 12 στροβιλισμού στον αέρα, κατέληξε στο στόμα τη Γιωσιμούρα που από την τρομάρα τη το κατάπιε. Έντρομοι παρευρισκόμενοι έπεσαν πάνω στον Ασοσύρο για να τον συνεφέρουν και να του δώσουν τι πρώτε βοήθειε. Το ίδιο έκανε και η Γιωσιμούρα, η οποία έσκυψε και είπε στον αγαπημένο τη. <Τι> Είναι μουζίνες μα, είναι Μετάφραση στα ελληνικά Δεν πειράζει η μονάρχη μου Δες το και από την καλή του πλευρά Τι είναι Και για να σου αποδείξω εγώ την αγάπη μου αυτό το ζήτα που είναι χαραγμένο στο στήθο σου μου έδωσε μία ιδέα Θέλω από εδώ και πέρα να με φωνάζεις Ζωσιμούρα! Και όχι Ζωσιμούρα! Ζωσιμούρα! Ζωσιμούρα! Φαλαξό, γυμουτσίγκλα παχα. Τόνο, μάμου, για χαρίσω. Και, πιό, μάμου, Μήπως μπορείς να φτύσεις το αριστερό... Μπας και μπορέσουν να μου το ράψουν μωρό μου. Αυτό το ιδιότυπο τσιμπουκάκι, θα λέγαμε κυρίες και κύριοι, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου έρωτα. Γι' αυτό... Μην χάσετε τη συγκλονιστική συνέχεια της ιαπωνέζική ιστορίας αγάπης το επόμενο Σάββατο.